Καθημερινά τα χέρια μας έρχονται σε επαφή με πληθώρα μικροβίων. Για το λόγο αυτό πρέπει να πλένονται όσο πιο συχνά γίνονται, ειδικά σε περιπτώσεις όπως...